Σερι AUTHORWAVE επεισόδιο ένατο, Φορά πρόσφατα που μιλούσαμε τον Πάρη από του Weekend Geeks, με έκραξε και μου είπε ότι όταν ξεκινάω την εκπομπή ακούγομαι κάπω σαν πλασιά λευκαντικού για ρούχα. Οπότε σήμερα λέω να κάνω τη διαφορά και να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Καλησπέρα λοιπόν, είναι 5η-8 Μαρτίου 2007, βραδάκι. Είμαι ο Ξέρετε ποιο κοντά σα για το 1ο επεισόδιο του Ξέρετε τι. Καλή σα ακρόαση. Σύμωνις χριστό Χριστός, του πλασίασεν και τας υφίας, και έφαγαν όλοι και χορτάστησαν. κι οι τα εστρεψαν του βλέμματος τον Ιησού και ρώτησαν αυτό. Αν αυτά μόνο φρούτο δεν έχει. Έτσι, φρούτο δεν έχει. Ακριβώς αυτό θέλω να δείξει το ανέκδοτο, ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι με τίποτα. Ό,τι και να μας δώσουν, θέλουμε κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι από αυτό θα ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο έτσι σαν πρώτο θέμα στην σύγχρονη ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Να μιλήσουμε λιγάκι για ένα θέμα το οποίο έχω στο μυαλό μου την φασαρία που γίνεται αυτές τις εβδομάδες σχετικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση του άρθρου 16 κτλ. Έχω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου την ε, σημερινή φάση με τα επεισόδια στην πορεία του Πανακπαιδευτικού, όπω το λένε σε μιχέ, που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Ε, πραγματικά αυτή η πόλη κάθε φορά που γίνονται τέτοια σε βλέπει και χειρότερα έκτροπα, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έβλεπα πιο πριν στι ειδήσει, σήμερα κάψανε λέει, ρίξανε βόμβα μολότοφη αναρχική, αυτή με τι κουκούλε, στο φυλάκιο του Εύζονα μπροστά από το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Μα καλά, είμαστε σοβαροί, πλατεία συντάγματο μπροστά στη Βουλή. Τι να πω, δεν ξέρω αυτοί με τι κουκούλε και τα καδρόνια και τι πέτρε και τι μολότοφ, τι είναι. Είναι φοιτητέ, είναι αναρχικοί, είναι άνθρωποι πληρωμένοι προβοκατόρικα από την κυβέρνηση ή την αξιωματική αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι εκεί έξω αστυνομικοί οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, βρίσκουν τον του, ε, τους κατηγορούμε μετά επειδή δεν κάνουν συλλήψεις και επειδή δεν μας προστατεύουν ε, αν κάνουν συλλήψεις τους κατηγορούμε για υπερβολική βαναυσότητα από τις δυνάμεις καταστολής, άλλος όρος και αυτός που φοριέται πολύ Επάνω στην αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση κάνει ζημιά μόνο σε μια ομάδα ανθρώπων, στους φοιτητέ. Και δεν μιλάω για τους φοιτητές οι οποίοι ε, δήθεν αγωνίζονται για το καλό του φοιτητικού κινήματος, bla μπλα bla, και τελικά. Το μόνο που θέλω είναι να πάρουν σειρά για να βγουν βουλευτές σε κάποιο μεγάλο κόμμα. Μιλάω για τους φοιτητές οι οποίοι ε, θέλουν απλώς και μόνο να περνάνε τα εξαμινά να περνάνε τα μαθηματά τους, να φτάσουν κάποια στιγμή και να πάρουν πτυχίο, να βγουν στην αγορά εργασία. Λοιπόν, σε εμά αυτή η κατάσταση προκαλεί μεγάλη ζημιά. Όχι πορείε, όχι καταλήψει, χάνουμε εξάμεινα. Η αρνητική εντύπωση που έχει η κοινή γνώμη για εμά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραμελήσουμε. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει, σαν και καλά, να πάμε κόντρα σε έναν νόμο ο οποίο έχει και θετικά στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι το Πασόκ που υποτίθεται ότι είναι ε, αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ήταν υπέρ του νόμου, άλλο το εάν αναδιπλώθηκε στο τέλο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν ευβελτίωσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, σίγουρα υπάρχουν σημεία στα οποία θα μπορούσαν να γίνει διάλογος, ο καθένας έχει τη φωλιά του χιασμένη, με συγχωρείτε κιόλα. αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση μας βγάζει κάπου καλό, θα είναι να ξεκινήσει ο νόμος να εφαρμοστεί και στη συνέχεια ό,τι αλλαγές είναι να γίνουν, γίνονται. Τέλος πάντων, δεν με αρέσει σαν Έλληνα πολίτη και σαν Έλληνα φοιτητή η εικόνα που βλέπω στους δρόμου. δεν μου αρέσει η εικόνα του φοιτητή που προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης και δεν μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση που έχουμε δύο-τρεις πολιτικούς εκπροσώπους κομμάτων και δύο-τρεις δημοσιογράφους να κόβουν, να ράβουν, να λύλουν και να δένουν και να κρίνουν το μέλλον αυτής της χώρας. Ίσως το πρόβλημα να είναι και γενικότερο, αλλά αυτή τη στιγμή Βλέπω ότι η ελληνική κοινωνία νοσεί, τουλάχιστον, σε αυτά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτό τον καιρό. Ελπίζω να διορθωθεί γρήγορα η κατάσταση, διότι όπως το βλέπω, τουλάχιστον στη διά μου τη σχολή, αν η συνεχίσει μέχρι το Πάσχα, την κάτσαμε τη βάρκα και επίσημα. Είδαμε. Να σιγα σιγά-σιγά και στα δικά μας. Την τελευταία φορά που τα είπαμε, σα είχα ενημερώσει ότι σκόπευα να μετακομίσω εντό αγωγικών. το blog του νηστεριού από τον σερβέρ του blogger, το blogspot, σε άλλη υπηρεσία, στο Wordpress. Είναι ένα, μια άλλη υπηρεσία, ένα άλλο site το οποίο δίνει δωρεάν blogging φιλοξενία. Και αυτό γιατί είχα κάποια προβλήματα με τον καινούριο Blogger, δεν συνεργαζόταν καλά ούτε με τον Safari, τον browser του Mac, ούτε με τον Marcedit, το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ στο Mac για να μπλοκάρω για δική μου διευκόλυνση. Μου έκανε, εν πάση περιπτώσει, κάτι τσαλήνια, κάτι νερά. Τελικά έγινε η μετάβαση, πέρασα σε WordPress. Το blog του νηστεριού, όπω όσοι από εσά θα διαβάζετε ήδη θα έχετε δει, ότι πέρασε στον server του WordPress. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά, ε, καλύτερα από ποτέ, θα τολμούσα να πω και σα ευχαριστώ όλου γι' αυτό. Ε, Υπάρχουν βεβαίω κάποια μικρά προβληματάκια, όπω για παράδειγμα καμιά πενταριά comments τα οποία χάθηκαν κατά τη μετακίνηση. Και αυτό επειδή το blogger είχε σκαλίσει κάτι στον κώδικα του και οι άνθρωποι του WordPress δεν είχαν προλάβει να το διορθώσουν ακόμα. Είμαι σε επαφή μαζί του και περιμένω να δω τι θα γίνει. Ε, Επίση, ε, έχω να κάνω δύο σχόλια σχετικά με το WordPress: ένα καλό και ένα κακό. Το ένα, το καλό, είναι ότι το WordPress είναι πολύ πιο όμορφο και καθαρό από τον blogger. Δηλαδή. Στο WordPress έχεις την δυνατότητα να κάνεις πολλά πράγματα με τον blog σου, μπορείς να ε, οργανώσεις ε, τα posts σου σε κατηγορίες, να έχεις διαφορετικά RSS κατά κατηγορία, ε, βλέπεις πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα στατιστικά όπως ποιο σου στέλνει ε, επισκέπτες, από πού έρχονται, αν χρησιμοποιούν μηχανία αναζήτησης, τι ψάξανε στη μηχανία αναζήτησης και ήρθανε σε σένα, κτλ. Ε, έχεις, εν πάση είναι πολύ πιο όμορφο στην οργάνωση και στη συντήρησή του τον blog. Το αρνητικό είναι ότι σε σχέση με τον blogger είναι πιο περιοριστικό το WordPress. Δηλαδή, στο blogger, επειδή ακριβώ είχε πρόσβαση στα σωτικά τη σελίδα, μπορούσε να τι καλείς και να βάλει ό,τι θέλει μέσα. Στο WordPress δεν σε αφήνει, είναι κάποια κομμάτια κώδικα τα οποία για λόγους ασφαλεία τα κόβει. Ειδικά εάν ε, σε φιλοξενεί ε, το WordPress ε, στου servers του. Εάν έχει στήσει ένα blog με WordPress σε δικό σου server, πληρωμένο, ιδιόκτητο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά μιλάμε για δωρεάν λύσει τώρα. Σε περιορίζει λοιπόν και δεν σε αφήνει να κάνεις 100% αυτό που θέλεις με τον κώδικά σου. Για παράδειγμα εγώ στο blogger όταν ήμουν χρησιμοποιούσα κάποιο πακέτο από εργαλεία του Google για να μετράω την κίνηση του site μου, να βλέπω επισκέψεις και τα λοιπά. Τα λεγόμενα Google Analytics. Λοιπόν, αυτά δεν με αφήνει το WordPress να τα χρησιμοποιήσω, δεν με αφήνει να βάλω τον κωδικά του μέσα στη σελίδα. Οπότε αναγκάστηκα να μπω σε μία μικροπεριπέτεια, έτσι μία, μιά, μισή μέρα, μέχρι να μπορέσω να ξανά βολευτώ, να βάλω τους counters μου κτλ. κτλ. Τέλο πάντων, μικρό το κακό, τέλος καλό, όλα καλά. Το καινούργιο blog είναι στημένο και συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. Όσοι από εσάς είχατε αναφέρει τον ιστέρι ή έχετε linkάρει στον ιστέρι, στο blog του ιστεριού, ε, καλά θα ήταν να αλλάζατε τη διεύθυνση και να βάζατε την καινούρια ε, η οποία είναι νηστερι.wordpress.com Φυσικά το podcast του νηστεριού δεν έχει αλλάξει ακόμα διεύθυνση είναι στην παλιά νηστερι.podcast.blogspot.com Αν αλλάξει και περάσει και αυτό σε WordPress θα σας ενημερώσω εσεί δεν χρειάζεται να πειράξετε τίποτα το feed παραμένει σε κάθε περίπτωση ίδιο Άντε, κάθε αρχή και δύσκολη μου φάμε Βάβαζα νωρίτερα ότι στο τέλο του μηνό η Αντόπη ετοιμάζεται να παρουσιάσει όχι μία αλλά δύο εκδόσει για το πρόγραμμα Photoshop, την έκδοση CS3. Η μία θα είναι το κλασικό Photoshop, όπω το ξέρουμε, με ό,τι βελτιώσει περιμένουμε. Η άλλη θα είναι μια extended έκδοση, η οποία θα απευθύνεται κυρίω σε επαγγελματίε από ορισμένου κλάδου, σε επεξεργασία βίντεο, τρισδιαστά διαστάτων γραφικών, σε κάποιου αρχιτέκτονε, μηχανικού, άτομα θετικών επιστημών και θα έχει κάποιε δεξτρά δυνατότητε και εργαλεία που θα αφορούν ειδικά αυτά τα άτομα. Για παράδειγμα, να μπορούν να γίνουν ε, οι ίδιε επεξεργασίε ταυτόχρονα σε πολλά διαδοχικά καρέ του ίδιου βίντεο. Να μπορούν να γίνουν κάποιε αναλύσει και μετρήσει σε, σε διάφορε εικόνε. Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει φόρματ εικόνων ε, πέρα από τα τυπικά τα οποία ήδη υποστηρίζει το Photoshop, ε, εικόνε που χρησιμοποιούνται στην αρχιτεκτονική ή στην ιατρική απεικόνηση κτλ. Ε, Επίση το πρόγραμμα θα μπορεί να εξάγει ε, τα αποτελέσματα τη δουλειά και σε διαφορετικά φόρματ από τα τυπικά συνδισμένα JPEG, PNG, GIF κτλ. Και μάλλον θα έχει να κάνει περισσότερο και με κάποιε στοιχειώδει δυνατότητε επεξεργασία τρισδιάστατων μοντέλων, αλλαγέ φωτισμού, ηφών κτλ. Καλό ακούγεται, από ό,τι λέει η εταιρεία προσπάθησε στο παρελθόν να βγάλει δύο εκδόσει του ίδιου προγράμματο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν πέτυχε. Οπότε το Photoshop CS3 Extended δεν θα είναι διαφορετική έκδοση του Photoshop, θα είναι το ίδιο το Photoshop με όλε τι δυνατότητέ του, απλώ θα έχει κάποιε παραπανήσει. Καλό ακούγεται, θα το δούμε στην πορεία. Να υπενθυμίσω όπως έχω ήδη γράψει και στο blog του Νεστεριού στις 27 του Μάρτη η Adobe θα παρουσιάσει ένα event το οποίο θα αναμεταδοθεί live μέσω ίντερνετ στο οποίο θα αποκαλύψει στο κοινό την καινούργια Creative Suite, την CS3, Creative Suite 3, η οποία εκτός από το Photoshop θα περιέχει και άλλα γνωστά προγράμματα της εταιρείας, το Illustrator, το InDesign, το καινούριο Acrobat, πιθανώς το Lightroom, καθώς και προγράμματα της παλιότερης MacroMedia, την οποία έχει αγοράσει η Adobe, το Dreamweaver, το Flash, το Firefox κτλ. Ε, σίγουρα είναι κάτι το οποίο όλοι το περιμένουμε αναγωνίως, είναι κάποια προγράμματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε, κινούνε εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών την παγκόσμια βιομηχανία των πολυμέσων σίγουρα είναι σημαντική η είδηση όταν γίνει η παρουσίαση θα έχουμε να πούμε περισσότερα χρήγει <Κριν> να γίνω βαρετός, καλύτερα να βάλουμε λίγη μουσική εδώ πέρα και συνεχίζουμε μετά με την υπόλοιπη θεματολογία It's situation. There's some unfinished business in the air. It's not that I don't like your invitation, but I'm taking my time. Gonna get it right. Just a weak impersonation Of the person I wanted to be If you could just Excuse the obfuscation And give me time to reveal me But please don't Before the show begins, no map, no sign, but a grand design, I know where I'm going with this, you're my ticket to happiness. Το σημερινό θέμα μου το πρώτο είναι σαν ιδέα ο καλός φίλος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, κάτοχος MacBook, έτσι ε, ο οποίος προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα αυτόν τον καιρό και έτσι είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε λιγάκι για το τσιγάρο ποιες είναι οι επιδράσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό ε, ποιες οι βλαβερές του ε, συνέπειες και για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο θα μπορούσε κάποιο που θέλει να κόψει το τσιγάρο. συστατικό χημικό του τσιγάρου το οποίο είναι υπεύθυνο για τις περισσότερες από τις επιδράσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό είναι η νοικοτίνη Λοιπόν, η νοικοτίνη είναι ένα αλκαλοειδές, δηλαδή μία νευροτοξίνη, μία χημική ουσία δηλητήριο ουσιαστικά, η οποία περιέχεται μέσα σε συγκεκριμένες οικογένειες φυτών μεταξύ των οποίων και κάποια αποροκυπευτικά όπως είναι η ντομάτα, η πατάτα κλπ. σε ποσότητε. Ε, έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ιδιαίτερα τοξική για τα έντομα και αυτή είναι η δουλειά που κάνει στην φύση. Προστατεύει τα διάφορα φυτά που την παράγουν από τα διάφορα ε, έντομα τα οποία τα τρώνε και τους προκαλούν ζημιές. Ε, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετά από τα εντομοκτώνα είναι παράγωγα νικοτίνης και χρησιμοποιηθεί παλαιότερα και ίδια η αλλά για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Το μεγαλύτερο μέρος νικοτίνης που περιέχεται σε ένα τσιγάρο δεν εισπνέεται, καίγεται και αυτό γιατί η νικοτίνη έχει χαμηλό σημείο ανάφλεξη σε συνθήκες περιβάλλοντος. Το μικρό αυτό μέρος το οποίο περισσεύει και δεν καίγεται όμως παρόλα αυτά είναι αρκετό για να έχει όλες τις χημικές επιδράσεις της νικοτίνης πάνω στο σώμα του καπνιστή. Είναι τόσο δραστική ουσία που μέσα σε 7 δευτερόλεπτα από την εισπνοή τη έχει φτάσει από του πνεύμονε στον εγκέφαλο. Έχει την ικανότητα να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, είναι ένα φραγμό που εμποδίζει τι περισσότερε χημικές ουσίες να περάσουν στον εγκέφαλο. Και με το που μπαίνει στο σώμα, έχει κυρίω δύο χαρακτηριστικά. Οδηγεί στην απελευθέρωση αδρεναλίνης και νοαδρεναλίνη από τα νεφρά, κάτι το οποίο οδηγεί τον καπνιστή σε μια κατάσταση εγρήγορση, γρήγορη αντίληψη και διάβεια στη σκέψη και επίσης οδηγεί στην έκριση ντοπαμίνης από τον εγκέφαλο, κάτι το οποίο δημιουργεί συνέστημα εφορίας και αισιοδοξία ή αυτοπεποίθησης κατά άλλους. Κάποιε άλλε θετικέ τέλο επιδράσει τη νοικοτήνη είναι σε ορισμένε νευρολογικέ κυρίω παθήσει όπω είναι η νόσο του Αλτσχάιμερ, η νόσος του Πάρκινσον, κάποιε μορφέ επιληψία και προεκλαμψία κτλ. Ε, Επίση, χωρί να ξέρουμε τον λόγο, φαίνεται ότι οι καπνιστέ παρουσιάζουν μικρότερη συχνότητα με την οποία αναπτύσσουνε ελκόδη κολίτιδα. Και κάπου εδώ σταματάνε τα θετικά του καπνίσματο. Από εδώ και πέρα όλα τα άλλα είναι αρνητικά. Τι εννοώ αυτό. Πρώτα απ' όλα, η νοικοτήνη όπω και κάθε άλλη ξένη χημική ουσία αντιλαμβάνεται από τον οργανισμό ω δηλητήριο και μεταβολίζεται στο ύπαραι και εξουδετερώνεται. Αυτό σημαίνει ότι επιβαραίνει τη λειτουργία του ύπατο. Αν κάποιο λοιπόν έχει ήδη βεβαρημένη λειτουργία στο σηκώδι του, επειδή παίρνει κάποια φάρμακα, ή επειδή έχει πάθει κύρωση από υπατήτηδα, ή επειδή είναι αλκοολικό ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, το κάπνισμα του προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η νοικοτήνη είναι μεγαλη ζημια απο οτι οποιονδηποτε αλλο ανθρωπο ενα αλλο εξαρτησιογόνο. Πολύ περισσότερο μάλιστα από την κοκαίνη και την ηρωίνη που θεωρούνται σκληρά ναρκωτικά. Και δεν μιλάμε μόνο για την περίπτωση τη φυσική εξάρτηση, τη χημική δηλαδή εξάρτηση που οφείλεται στην επίδραση τη χημική κάποια ουσία στον οργανισμό, αλλά λαμβάνουμε υπόψη μα και την ψυχολογική εξάρτηση, την ψυχολογική ανάγκη του χρήστη να ξαναρχίσει την χρήση τη ουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από του μισού καπνιστέ που προσπαθούν να διακόψουν, ξανακυλάνε. τα αρνητικά βεβαίως δεν σταματούν εκεί, το καπνίσμα επίσης επηρεάζει τον μεταβολισμό του καπνιστή, η ανταλλαγή χολυστερόλης μέσα στο σώμα του απορριθμίζεται εντελώς και ε, ουσιαστικά με το να καπνίζει κάποιος προδιαθέτει τον εαυτό του σε ανάπτυξη αθυρωμάτωσης, αθυρωματικής νόσου. Με λίγα λόγια κάνει τον εαυτό του ένα κινούμενο έμφραγμα. Ε, Βεβαίω, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με το καρδιακιακό είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με το αναπνευστικό σύστημα. Οι καπνιστέ προδιαθέτουν τον εαυτό του για να αναπτύξουν χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα, άσθημα και λοιπέ τέτοιε νόσου. Με απλά ελληνικά, όλα αυτά τι σημαίνουν. Ένα καπνιστή δεν μπορεί ούτε να πάρει την ίδια ποσότητα αέρα που μπορεί να πάρει ένα μη καπνιστής στα πνευμόνια του, αλλά ακόμα και αυτή τη μειωμένη ποσότητα αέρα δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί πλήρω και να πάρει όλο το οξυγόνο που χρειάζεται από αυτήν. Το αποτέλεσμα είναι ότι κουράζεται πολύ πιο εύκολα, έχει μειωμένη αντοχή στην κόποση και στη φυσική άσκηση και οπωσδήποτε όλα αυτά δεν είναι καλά για την καρδιά του, η οποία επειδή είναι ήδη βεβαρημένη λόγω τη αθληρωμάτωση, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει μια πλήρη απόφαρξη στα στεφανία και να του κάνει ένα έφραγμα. Δεν είναι ευχάριστε καταστάσει. Και κάτι τελευταίο το οποίο έχει να κάνει με τι αρνητικέ επιπτώσει τη νοικοτήνη είναι ότι είναι τερατογόνο. Αυτό είναι και ο λόγο που απαγορεύουμε σε όλε τι εγγύου να καπνίζουν διαροπάλου κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη του. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καπνιστέ είναι ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν σακαρόδια βίδη. Και αυτό γιατί. Ε, η νοικοτήνη, όπω είπαμε, μπαίνοντα στον οργανισμό, οδηγεί στην παραγωγή αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης. Αυτέ με τη σειρά του αναγκάζουν το σώμα να απελευθερώσει γλυκόζη στο αίμα. Το όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση τη γλυκόζη στον οργανισμό είναι το πάγκρα, όπω έχουμε πει σε παλιότερη κομπή μα. Όταν λοιπόν γίνεται συνέχεια αυτή η δουλειά, άσε γλυκόζει, μάζεψε γλυκόζει, ξανά σε γλυκόζει, ξαναμάζεψε γλυκόζει, το πάγκραν κάπου την στιγμή κουράζεται, αρχίζει και χάνει την ικανότητά του να κάνει καλή ρύθμιση, και ο καπνιστής καταλήγει διαβητικό. Οπωσδήποτε το τελευταίο και σημαντικότερο δώρο εντό αγωγικών του τσιγάρου προ του καπνιστές είναι η ανάπτυξη καρκίνου, η σωματική το ρηνοφάριγκα, το λάριγκα, του πνεύμονε, τι αεροφόρε οδού λοιπά. Τι ακριβώς γίνεται, όταν καίγεται ένα τσιγάρο, όταν ανάβει ένα τσιγάρο, τα συστατικά του, το χαρτί δηλαδή ο καπνός και αυτά, κατά την καύση τους δημιουργούν κάποιες άλλες χημικές ενώσεις, οι οποίες λέγονται κυκλικοί ή αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες, παράδειγμα το βενζοπυρένιο που υπάρχει στην τσίκνα από το κρέας που ψήνουμε στα κάρβουνα, είναι ισχυρότατα καρκινογόνα. Ε, τι γίνεται λοιπόν, κατά την εισπνοή ρουφ... ε, του καπνού από το τσιγάρο με κάθε ρουφηξιά αυτές οι ουσίες μπαίνουν στους πνεύονες περνώντα πρώτα από το στόμα, το λάριο και όλα τα ενδιάμεσα. Και εκεί πέρα δημιουργούν μεταλλάξει στα κύτταρα του οργανισμού οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να δώσουν καρκινογένεση. Η ίδια η νοικοτήνη δεν είναι καρκινογόνος αλλά δεν διευκολύνει την κατάσταση διότι τι κάνει, δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο διευκολύνει τη μετάλλαξη των κυττάρων του οργανισμού από τις καρκινογόνες ουσίες. Και αυτό το επιτυγχάνει ε, απενεργοποιώντας, ε, παρεμποδίζοντας κάποιους προστατευτικούς μηχανισμούς, κάποιους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού που έχει το ανθρώπινο σώμα για να διορθώνει τέτοιες τυχόν μεταλλάξει άμα τη γενέσει τους. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η κατανάλωση νοικοτήνη με οποιοδήποτε τρόπο, είτε λέγεται τσιγάρο, είτε λέγεται τσίχλα νοικοτήνη, είτε έμπλαστρο νοικοτήνη ή το οτιδήποτε, είναι επικίνδυνο. Είναι μια συνήθεια η οτιδηποτε ειναι επικινδυνο ειναι μια συνηθεια η οποια δεν κάνει καλό, μόνο ζημιά κάνει, και μάλιστα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον ακαριαίο θάνατο. Ε, έχουν αναφερθεί τέτοιε περιπτώσει. Αυτό που γίνεται είναι ότι η νοικοτήνη προκαλεί παράλυση στου αναπνευστικού μισθού του ανθρώπου. Ο καπνιστή, αν τω μεταξύ, επειδή ήδη έχει βεβαρημένη αναπνευστική λειτουργία, δυσκολεύεται να πάρει ανάσα και τελικά πεθαίνει από ασφυξία. Ενδεικτικά, αρκεί να αναφέρουμε ότι η lethal dose 50 τη νοικοτήνη, δηλαδή η ελάχιστη ποσότητα νοικοτήνη που χρειάζεται να δώσουμε μαζεμένη σε 100 ανθρώπου για να πεθάνουν ακαριαία οι 50 από αυτού, είναι 40 με 60 μιλιγράμμ. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι με το, το κάψιμα ενός τσιγάρου ο άνθρωπος βάζει στον οργανισμό του 1 μιλιγκράμμ νοικοτίνες αντιλαμβανόμαστε ότι βαρείς καπνιστές που κάνουν 2 και 3 πακέτα την ημέρα πέσουν τη ζωή τους κοροναγράμματα κάθε ώρα του 24 ώρου. Εν πάση περιπτώσει, ε, οι καπνιστές θα πρέπει να το προσέξουν πολύ αυτό του το συνήθειο. Δεν κάνει καλό ούτε στου και πολύ περισσότερο στου ανθρώπου γύρω του. Είναι αυτό που λέμε παθητικό κάπνισμα. Ε, ειδικά όσοι έχετε παιδιά στο σπίτι, καλά θα ήταν να προσπαθήσετε να βάλετε ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση. Δεν κάνετε καλό, ζημιά κάνετε και στον εαυτό σα και στον γύρω σα και στο πορτοφόλι σα, στο κάτω-κάτω. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το κάπνισμα είναι από τι πιο προσοδοφόρε βιομηχανίε παγκοσμίω. Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα, ε, όσοι μπορείτε να σταματήσετε, μία φιλική συμβουλή. Ε, κάντε μία προσπάθεια, δεν κάνει ζημιά σε κάτι. Ε, σίγουρα, όσοι έχουν καπνίσει, κάποια στιγμή στο μέλλον, ακόμα και να το κόψουν, θα ξαναπιάσουν τσιγάρο. Έστω και για την παρέα. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να είναι κάποιο καπνιστή συστηματικό και να κάνει δύο-τρία τσιγάρα δύο πακέτα τη μέρα. Ε, το θέμα είναι ότι στην ε, ε, περίπτωση των καπνιστών υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι καμπνιστές δεν βλέπουν τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που τους δημιούργει το τσιγάρο, βλέπουν μόνο τις βραχυπρόθεσμες ζημίες, σου λέει εντάξει, μπορεί να πιάσει κανένα βίχα, μπορεί ξέρω εγώ να με πιάσει καμιά ζαλάδα αν κάνω κανένα δύο τσιγάρα παραπάνω και δεν βλέπουν σε βάθος χρόνου τι ζημιά παθαίνουν. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να πέσετε από τα πόδια σας για να σταματήσετε αυτή τη συνήθεια. Το κάτω-κάτω το μόνο που καταφέρνετε είναι να βλάβετε την υγεία σας και να πληρώνετε κάποιους μεγιστάνε του πλούτου. Νομίζω ότι για αποθέμα καθαρά εγωισμού να το πάρει κάποιος αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει να το κόψει. Τι λέτε, έτσι δεν είναι? Νομίζω αρκετά ασχολητικά με το θέμα του τσιγάρου. Ας πάμε να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. αλλάξουμε θέμα, το τελευταίο καιρό προσπαθούσα να βρω κάποια μέθοδο για να οργανώνω τις δουλειές που έχω να κάνω, τις υποχρεώσεις μου να κρατάω σημειώσεις σελίδες, σε διευθύνσεις σελίδων από το ίντερνετ που θέλω να κρατήσω έγγραφα κτλ. Με έπρεπε δοκίμασα διάφορα προγράμματα, βρήκα διάφορες μεθόδους και τα λοιπά όπως την μέθοδο Getting Things Done GTD έχω γράψει και στο blog του ειστεριού παλιότερα για αυτήν. Τελικά δεν με βόλευσε τίποτα από όλα αυτά. Τι λύση τη βρήκα από ένα προγραμματάκι για Mac, ε, το Yojimbo από την Barebone Software. Λοιπόν ουσιαστικά αυτό τι κάνει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, βγάζει αριστερά μία λίστα με φακέλου, α το πούμε έτσι, ε, και στον κάθε φάκελο μπορεί να προσθέσει ό,τι σημειώσει, διευθύνσει ίντερνετ κτλ. θέλει εσύ. Ε, ουσιαστικά πώ ακριβώ δουλεύει. Ε, μπορεί να περάσει ό,τι θέλει μέσα στο Yojimbo, ε, κάποια σημείωση που σου έρθει στο μυαλό να πληκτρολογήσει, ε, κομμάτι από κείμενο από κάποιο άλλο πρόγραμμα, ε, κάποια διεύθυνση ε, σελίδα από το ίντερνετ, ε, ακόμα και ολόκληρο PDF, ε, serial numbers, password οτιδήποτε θέλει σε πάση περιπτώσει οπότε μετά αυτά μπορείς να τα ταξινομήσεις, να βάλεις το καθένα στους φακέλους που θέλεις και τα λοιπά και να τα έχεις οργανωμένα η μεγάλη καινοτομία του Yojimbo, ποια είναι, είναι ότι το κάθε πράγμα το οποίο καταχωρεί, μπορεί να το επισημειώσει με tags. Δηλαδή, ουσιαστικά, για κάθε καταχώρηση, ε, εσύ περνά κάποιε λεξούλε οι οποίε είναι σχετικέ με το περιεχόμενο τη καταχώρηση. Ε, και αυτέ λέμε καρτελάκια, tags. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλω να περάσω, μία ε, σημείωση να φτιάξω τα MP3 μου και να τα μεταφέρω στον εξωτερικό σκληρό, ε, θα βάλω καρτελάκια MP3, ε, ξέρω εγώ, εξωτερικό σκληρό, συνόμιση και τα λοιπά και τα λοιπά Οπότε έτσι, α πούμε, τα έχει όλα οργανωμένα και μπορεί με μια αναζήτηση για συγκεκριμένο tag να βρει κατευθείαν αυτό που θέλει. Αυτό το σύστημα με τα tags δουλεύει πάρα πολύ και σε site όπω είναι το Delicious, όπω είναι το Flickr και διάφορα άλλα. Και είναι πραγματικά σωτήριο διότι το GeoJimbo δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει και φακέλου οι οποίοι ουσιαστικά είναι έξυπνοι φάκελοι και μαζεύουν αυτόματα όλε τι καταχωρήσει, ανεξαρτήτω είδου, οι οποίε έχουν συγκεκριμένα tags. Οπότε, αν για παράδειγμα εγώ θέλω να κάνω μια δουλειά, αν έχω κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, κάποια υποχρέωση, τότε απλώς τη βάζω «tag to do». Και έχω φτιάξει δίπλα μια ε, κατηγορία ειδική, η οποία μαζεύει αυτόματα όλε αυτέ τι καταχωρήσει. Αν είναι κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, α πούμε, στο ίντερνετ, ε, γράφω ίντερνετ. Ε, αν είναι κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει στη σχολή, γράφω σχολή. Και αναλόγω μπορώ με συνδυασμού των tags και με διάφορε αναζητήσει να έχω τα πάντα μπροστά μου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι πολύ μικρό, πολύ γρήγορο, πολύ εύχριστο. Όσοι έχετε Mac και προσπαθείτε να βάλετε μια τάξη, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ε, το πρόγραμμα είναι επιπληρωμή, αλλά πιστεύω ότι για κάποιον ο οποίο το χρησιμοποιεί πολύ αξίζει πραγματικά τα λεφτά του. Θέμα για σήμερα. Την τελευταία φορά που τα είπαμε, στο νούμερο 8 του podcast του Ιστεριού, είχα πει κάτι ότι η ηρεμία που έχουμε στην ελληνική πλωγκόσφαιρα είναι η ησυχία πριν την καταιγίδα. Και την ώρα, μάλιστα, υπογραφούσα την εκπομπή, λέω από μέσα μου λε να είμαι υπερβολικό. Τελικά, καθόλου υπερβολικό δεν ήμουνα και προφητικό αποδείχτηκα. Και αυτό γιατί πραγματικά είχαμε φασαρίε πάλι αυτή τη βδομάδα στον χώρο των ελληνικών αναλλακτικών media είναι ένα θέμα το οποίο κουβεντιάστηκε παλιότερα και ξαναέρχεται στην επιφάνεια. Έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα που έχουμε οι bloggers και οι podcasters πάνω στα δημιουργήματά μας και στη λογοκλοπή που κάνουν διάφορα έντυπα των παραδοσιακών μέσων. Αυτή τη φορά τι έγινε. Ε, από ό,τι διάβασα στο διαblog και στο blog του Παναγιώτη Βριόνη, ε, η εφημερίδα Ελευθερωτυπία σε κάποιο άρθρο τη ε, ουσιαστικά πήρε αυτούσια ή σχεδόν αυτούσια ολόκληρα τα κείμενα από post σε αυτά τα δύο blog ε, και έκτισε ένα άρθρο ουσιαστικά με ξανά λόγια. Ε, μάλιστα, εντάξει, αυτό θα μου πει κάποιο ε, το να κάνει παράθεση από τα λόγια κάποιο άλλο δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση ειδικά ε, η παράθεση έγινε χωρί να αναφερθεί πηγή. Δηλαδή το μόνο που ανέφερε δημοσιογράφου είναι ότι πρόκειται για κάποιον ανώνυμο χρήστη και κάποια ανώνυμη χρήστη αφιτήτρια. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι τελώς ανυπόστατο, διότι οι άνθρωποι και επώνυμα γράψανε και κάθε άλλο παραφιτητές δεν είναι. Ε, εμάς περιπτώσει έγινε μια φασαρία, έχουν σταλεί ε, email ε, με διαμαρτυρίες στην ελευθεροτυπία από ό,τι είχε γράψει ο Βρυπάν στο blog του «Σκοπεύει αν δεν ικανοποιηθούν ε, τα παράπονά του να κινηθεί και νομικά έναντι της εφημερίδας». Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι ε, έκβαση θα έχει αυτή η κατάσταση. Είχα γράψει και στο δικό μου blog πριν από κάποιες μέρε γι' αυτό. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα νομικό υπόβαθρο το οποίο να μα προστατεύει και να κατοχυρώνει ε, σε όσου γράφουμε στο ίντερνετ ε, την ε, κυριότητα των γραφωμένων και των λεγωμένων μα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα η οποιαδήποτε εφημερίδα να πάρει ένα κείμενο δικό μου και να φτιάξει μια χαρά άρθρο. Να γεμίσει έτσι τι σελίδε και να βγάλει λεφτά. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Δεν θα προτιμούσα όποιος θέλει να πάρει κείμενο δικό μου να μου ζητάει την άδεια. Ή τουλάχιστον μόνο αν πρόκειται για τα έτυπα. Ε, τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Είχα διαβάσει πάλι μια από αυτές τις μέρες ότι γίνεται μια συζήτηση για να μεταφερθούν τα Creative Commons και στην Ελλάδα και να αποκτήσουν νομική υπόσταση με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους. Τα Creative Commons είναι ουσιαστικά μια, ε, ας το πούμε συμφωνία, ένα κείμενο κατά κάποιον τρόπο το οποίο δηλώνει ε, ο, το άτομο το οποίο υιοθετεί αυτά τα commons τι δικαιώματα δίνει στους άλλου αναγνώστε και χρήστε όσον αφορά το υλικό του. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί εγώ ας πούμε, να πω ότι ξέρει, δίνω την άδεια να χρησιμοποιηθούν δωρεάν ε, τα κείμενά μου, αρκεί να αναφερθεί η πηγή από την οποία πάρθηκαν και να μην είναι για κερδοσκοπικού λόγου και α μην μου ζητήσουν την άδεια. Ή δεν θέλω να το πάρει κανένα, ανεξαρτήτως αν βγάζει λεφτά ή όχι, και δεν πρόκειται να δώσω την άδεια. Ή δίνω την άδεια να τα χρησιμοποιήσω θέλει και να κάνω ό,τι θέλει και α μην μου αναφέρει τίποτα, το όνομα κτλ. Τέλο πάντων, αν προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα, θα είναι αρκετά καλά, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μα ακόμα και επειδή είμαστε ανώριμοι νομικά σε αυτό το τομέα, θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις μέχρι να βρεθεί μια μέση λύση. Τι να πω, θα περιμένουμε και όποια εξέλιξη θα την κουβεντιάσουμε και από εδώ πέρα και από τον blog κτλ. Και κάπου εδώ τελειώνει η Ήλη για το ένατο επεισόδιο του podcast του νηστεριού. Πάμε για αποφώνηση Οφείλω μια εξομολόγηση σε εσά, στους ακροατές μου. Το επεισόδιο που ακούτε, το νούμερο 9, δεν γράφτηκε ολόκληρο με μια περασιά. Το μισό γράφτηκε χτε, 5η, 8η του μηνός Μαρτίου, όπως σα είχα πει στην αρχή. Το άλλο μισό σήμερα, Παρασκευή 9. Αυτό γιατί είχα να κάνω κάποιες δουλειέ και μπλόκαρε, εν πάση περιπτώσει, η φάση. Δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την ηχογράφηση με ένα πέρασμα. <laughs> Νομίζω θα μου το Ο δεν δείχνει ότι γράφτηκε. Ε, νομίζω εντάξει για την ώρα καλά είμαστε Έχουμε φτάσει και τη μισή ώρα εκπομπής Πρέπει να σταματάμε Λοιπόν Από εμένα τον Σπύρο Φλέρμανς Μπαρούν Να είστε καλά Να περνάτε καλά Καληνύχτα σε όλους ε, Καλή ξεκούραση η υπομονή έρχεται Πάσχα διακοπούλε. Ε, αυτά <laughs> Να είστε καλά Και τα λέμε την επόμενη φορά Καληνύχτα